Mesσα σταυρίλη τη γιορτή, το μέλλον chce νιώθει. Aγκαλιασμένη, δυνατή. Και σοβαρά. Και σοβαρά. να Και φρόντισα ιδιαίτερα τους δύο πυλώνες στους οποίους στηρίζεται για μένα η Ελλάδα. Την Ορθοδοξία και τους Ενστόλους. Τα λέει πάρα πολύ σωστά. Ο τελευταίος είναι ο κύριος Μπαλτάκος, η φωνή του οποίου την ακούγαμε νωρίτερα. Μίλησε στον Νίκο Χατζινικολάου, κανα 40 λεπτό. Απολαυστικός, όσοι δεν το έχετε ακούσει, κάποιος μικρές προσπάθειες και αποσπάσματα μικρά θα βάλουμε και εμείς εδώ με τη δική μας οπτική αλλά μπείτε στον Ενικό, στο RealGR ακούστε το, πραγματικά έχει μια αξία για να καταλάβετε ποιος ακριβώς κυβερνά αυτό τον τόπο αυτή η φράση που υπόθηκε πριν 40-50 χρόνια σήμερα αποκτά έναν διαφορετικό εντελώς νόημα όταν ακούει τον Μπαλτάκο γιατί ο Μπαλτάκο, ο γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου η ψυχή του κράτους, η καρδιά του κράτους το πιο ζωτικό όργανο του κράτους και των κυβερνήσεων, είτε λέγεται Κοσμίδης γιατί έκανε μια τέτοια σύγκριση, είτε λέγεται Μπαλτάκος, είτε λέγεται όπως λέγεται ο νέος από σήμερα και πέρα. Ο ύμνο που ακούμε είναι ο ύμνο της Νέας Δημοκρατίας, της Νέας Νέας Δημοκρατίας είναι η αλήθεια, όχι με την παλιά Νέα Δημοκρατία του Καραμάλη γιατί και αυτή άλλαξε όπως όλα. Δεν μπορούμε να μη σταθούμε στους συναδέλφους που από χτες, δημοσιογράφους, που από χτες Υδροκοπούν πραγματικά στα παράθυρα και οπουδήποτε αλλού για να μα πείσουν ότι είναι ηλίθιο ο Αντώνης Σαμαρά. Αυτό είναι το κόνσεπτ το βασικό που εκπορεύεται από τα υπόγεια και από του ανορόφου του Μαξίμου. Δεν καταλάβαινε τίποτα, δεν κατάλαβε τίποτα. Έχουμε ηλίθιο πρωθυπουργό. Γιατί εκεί είναι η κατακλήδα όλων αυτών και η λογική συνέχεια. Αν κάποιο δεν καταλαβαίνει, έχει ένα συνεργάτη 40 χρόνια δίπλα του, το πιο στενό του, το δεξί του χέρι και δεν έχει καταλάβει τι κάνει και τι σκέφτεται για πολύ σοβαρά θέματα. Τότε τον λες ηλίθιο. Όλοι εμεί έτσι θα τον λέγαμε. Έτσι λοιπόν, θα αρχίσουμε την απαρίθμηση μεταξύ όλων των υπολείπων. Ο Νίκο Ευαγγελάτο είναι ένα από αυτού που θεωρεί ηλίθιο τον πρωθυπουργό, γιατί όταν έκανε μια διαπίστωση Κατερίνα Κρυβοπούλου, αυτό είπε. Νίκο, καταρχά νομίζω ότι είναι και θα συμφωνήσουμε όλοι σε αυτό. Πθαναλογώ ότι είναι η μεγαλύτερη βόμβα σε επίπεδο έτσι, θεσμικό και λειτουργία τη δημοκρατία, από τη και μετά ίσω και περισσότερο. Είναι. Νομίζω ναι. Νομίζω ναι, γιατί είναι ένα πλέγμα αυτό που αποκαλύπτεται εδώ. Δεν είναι μία ε, συζήτηση μόνον. Είναι. Δεν είναι. <Τραγούδια>, αγάπη τύχη, γελούν όλα τα χείλη. Και φρόντισα ιδιαίτερα τους δύο πυλώνες στους οποίους στηρίζεται για μένα η Ελλάδα την Ορθοδοξία και τους εξελίξεις Είναι από μόνο το βόμβα αυτό. Δε, πλέγμα πάντως από αυτό που έχουμε δει ε, και αν δει κανείς τις εξελίξεις προ, δε δεν προκύπτει. Ναι βεβαίως δεν προκύπτει πλέγμα. Είναι δυνατόν και κυρίως αν δει τις εξελίξεις. Και από αυτό που έχουμε δει το βίντεο. Δεν προκύπτει ούτε πλέγμα και δεν είναι και μια κορυφαία στιγμή από τη μεταπολίτευση και μετά. Να έχει τον πιο στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού να συνομιλεί, σχεδόν να παίζουν σφαλιάρες και να τον καθοδηγεί ο Κασιδιάρης Γιατί, αν δείτε το πραγματικό κείμενο, γιατί πολλά κανάλια. Τα κανάλια δεν το δείξανε. Μάλιστα, ο Σκάι δεν έδειξε καν το βίντεο στο δελτίο. Είχε φωτογραφίε του Μπαλτάκου και του Κασιδιάρη και με φωνή δημοσιογράφου από κάτω, η άχρωμη αυτή άτονη η φωνή που δεν καταλαβαίνει τι διαβάζει, μα περιγράφει την ένταση μια στιγμής που είναι η ιστορική στιγμή στην ιστορία και με την οποία θα μείνει ο Σαμαράς ε, έτσι όπως ακριβώς του πρέπει όχι μόνος μια πολύ αντιμνημονιακή κυβέρνηση που κατακρεούργησε συνταξιούχου, εργαζόμενους απανωτά και συρροή, αλλά ήταν και βουτιγμένος μέσα στη Σαπίλα, την Χρυσαυγήτικη και την Ακροδεξιά διότι δεν απέχει και πολύ από ότι το είχαμε ψηλιαστεί, απλά ήρθε και η απόδειξη χθε. Δεν απέχει και πολύ αποφασιστική λογική, νοοτροπία και αντίληψη. Όχι ο Μπαλτάκο, η κυβέρνηση συνολικά. Αν δούμε και τα βασικά στελέχη έτσι όπω συμπεριφέρονται. Ο Πρωθυπουργό όμω είναι ηλίθιο. Το είπε, το παραδέχτηκε μέσω ο Ευαγγελάτου. Εμεί εδώ κάνουμε αναπαρογωγή αυτών που είδαμε. Δεν παίρνουμε θέση, δεν θα πάρουμε θέση γιατί είμαστε αντικειμενικοί. Ο Πρωθυπουργό ο ίδιο θα παραδεχτεί τώρα ότι είναι ηλίθιο. Ε, γιατί ε, όπως θα ακούσετε δεν έχει δει ποτέ του κάποιον φασίστη είναι παλιότερη δήλωση την είχε πει στον πρετεντέρι. Η εκτίμηση σας είναι όμως θα συνεχίσει να υπάρχει ως πολιτικό φαινόμενο έστω και σε μικρότερο μέγεθος ότι έχει, έχει ρίζες να σα το πω ευθέω. ρίζες δεν έχει καθόλου ρίζες δεν υπάρχουν ναζίστε εγώ μεγάλωσα και δεν γνώρισα ποτέ με ένα φασίστα να μου πούνε ότι αυτός είναι αξίες φασίστα θα πω μικρός, μεγάλος δεν βρήκα έναν Εγώ Ρε, μεγάλωσα που και δεν γνώρισα ποτέ. Είμαι ένα φασίστα. Εκουσταστή, Εκουσταστή, Εκουσταστή. Χριστή, θρηστή, Την Ορθοδοξία και του Ελστόλου. Ζήτω η <σοκλήνη> Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία. τη Νέα Δημοκρατία, οικογένεια και πολλά Και σε αυτό θέλω δημόσια να αναγνωρίσω τη στήριξη και τη βοήθεια. Το νεοναζί. Όντως υπήρχε τέτοια συμφωνία, το καταλάβαμε από το βίντεο που είδαμε. Προφανώς τα βρίσκανε μια χαρά, τα λέγανε μια χαρά, άλλωστε γυτνίαζαν τα γραφεία. Πιο ηλίθια δικαιολογία στην ιστορία, την πρόσφατη δεν υπάρχει, ότι ανταμώνανε συχνά επειδή γυτνίαζαν, τι ωραία λέξη, τα γραφεία του Μπαλτάκου με τα γραφεία της χρυσή αυγή. Ο Μπαλτάκο ήταν γραμματέα τη κυβέρνηση. Την κυβέρνηση την αποτελούν δύο κόμματα. Το ακροδεξιό τη Νέα Δημοκρατία και το σοσιαλιστικό κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Γιατί όλοι λέμε στενό συνεργάτη Σαμαράκη. Αυτό είναι σωστό και έχουμε όλοι δίκιο. Δεν ήταν μόνο γραμματέα, αλλά ήταν γραμματέα μια κυβέρνηση. Και στην κυβέρνηση αναφέρονται όλοι στο γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου. Οπότε έρχεται και ο Βενιζέλο με πολύ σκληρή αυτοκριτική να κάνει και αυτό τη σύγκριση με την όχι νέα, την παλιά Χούντα. Είμαστε η χειρότερη κυβέρνηση των τελευταίων 60 ετών συμπεριλαμβανωμένες και της δικτατορίας δηλαδή είμαστε χειρότεροι από την δικτατορία Σε να και, πάλι, να να μια και φρόντισα ιδιαίτερα τους δύο πυλώνες στους οποίους στηρίζεται για μένα η Ελλάδα την Ορθοδοξία και τους Ενστόλους Να φύσαν άνοιξη, να διώξεις τα χιόνια Να τραγουδούν σαν δέντρα πάλι τα ειδόνια Ο ουρανός θα είναι γαλάζιος και πάλι Χούντα! Πραξικόπημα! Διδατορία! Από το βοριά ως πιο νότιο κρογιάλι Και στην ψυχή μας θα υπάρχει Η άκρα δεξιά Για την καρδιά αγάπη μέσα της κλίνει Είμαστε η χειρότερη κυβέρνηση των τελευταίων 60 ετών Συμπεριλαμβανομένε και τη δικτατορία. Δηλαδή, είμαστε χειρότεροι από την δικτατορία. Σωστό και αυτό. Αλήθειε ακούμε σήμερα και κάνουμε και παραδοχέ. Είναι ο ύμνο τη Νέα Δημοκρατία, τη Νέα Νέα Δημοκρατία όπω ακούτε, με τους στίχους του γνωρίζουμε όλοι. Ποιο δεν έχει τραγουδίσει αυτόν τον ύμνο, ύμνο, όχι ύμνο, ύμνο. Σε περιμένω να και πάλι να ζει, να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη. Ε, επειδή το βίντεο δεν το πολύ, καταρχήν δεν έχει καλό ήχο ερασιτεχνισμή των πρακτόρων. Δεύτερον, ε, δεν το δείξανε και καλά, έτσι όπω το δείξαν τα κανάλια. Δύο αποσπάσματα μα αρέσανε. Ένα είναι εκεί που λέει ο Κασιδιάρης, ποιο έκανε τη ζημιά εκεί, όταν απελευθερώθηκε ο ίδιο, και λέει ο Μπαλτάκος και οι δύο. Δεν είχε Αθανασίου, ρωτάει ο Κασιδιάρη. Ποιο άλλο να το κάνει, λέει ο Μπαλτάκος. Και τι λέει ο Σαμαρά για αυτά, έχει συνέστηση του τι γίνεται, λέει ο Κασιδιάρης. Και λέει ο Μπαλτάκος, Όχι, στην αρχή δεν είχε. Τώρα όμω που είδε τα γκάλοπ. Αυτό νόμιζε σαν μεγάλο αστό που είναι, ότι όλα αυτά τα τρομερά 2% μου λέει θα πάνε. Του λέω, εγώ σου λέω 20% θα πάνε. Μου λέει είσαι μπίπ. Έχει μια αξία, διότι ενώ η Χρυσή Αυγή έσφαζε του δρόμου και κυκλοφορούσε και κυνηγούσε και έκανε αυτά που έκανε, πολύ πριν, την, πολύ πριν γίνει η δολοφονία του Φίσα, τούτοι εδώ που υποτίθεται κυβερνάνε, γνωρίζαν πολύ καλά τη δράση τη Χρυσή Αυγή, την υπέθαλπταν, τη συγκάλυπταν, την ανεχόντουσαν για του δικού του λόγου. Μόλι είδαν ότι τα γκάλοπ προχωράνε ή κάτι γίνεται ή τσιμπάει αρχίσαν να αλλάζουν την πολιτική και την αντιμετώπιση τους απέναντι στη Χρυσή Αυγή όχι επειδή τους ενοχλούσε αυτό που έκανε η Χρυσή Αυγή και αυτό που κάνει ο φασισμός αλλά επειδή ταράζεται η δική τους καρέκλα και η δική τους ισορροπία βεβαίως και των συμφερόντων που υπηρετούν και εξυπηρετούν έχει μια ιδιαίτερη αξία αυτό και ένα άλλο πολύ ωραίο απόσπασμα από τη συνομιλία Είναι εκεί που ο κασιδιάρη δίνει εντολή στον Μπαλτάκο, παρότρινση εντάξει, παρότρινση και του λέει προς τον Μπαλτάκο να πας στον εισαγγελέα και να πεις ποιοι έστεισαν όλοι αυτοί της και βορείο. Το Αθανασίου έδωσε εντολή στην Κουτζαμάνη, ότι ο Σαμαράς είχε δώσει εντολή στον Αθανασίου και όλοι αυτοί να πάνε να δικαστούν. Αν είσαι δίκαιος άνθρωπος αυτό πρέπει να κάνεις και απαντά ο Μπαλτάκος βέβαια. Άμα το κάνω αυτό τώρα θα κάνει προκαταρκτική εξέταση μισή ώρα και θα τη βάλει στο αρχείο. Λε, αι, λέει ο Κασιδιάρη. Ε, βέβαια, λέει ο Μπαλτάκο. Με κυβέρνηση αμαρά θα το κάνω. Σε ποιον εισαγγελέα θα πάω. Ο εισαγγελέα είναι ίδια η Κουντζαμάνη. Θα πάω να την καταγγείλω. Την Κουντζαμάνη στον εαυτό τη. Είναι ωραία εδώ η παρότριση. Πάντα μα αρέσουν αυτά. Να θυμίσουμε και τι ακριβώ πιστεύει. Έχει μια αξία. Την ίδια ώρα που παίρνει γραμμή, συνομιλεί τόσο φιλικά και δεν ξέρουμε και πόσε άλλε φορέ έχει βρεθεί ακόμα. Τι ακριβώς πιστεύει πραγματικά ο κύριο Μπαλτάκος. Αντικομουνιστής ασφαλώ και είμαι, δεν συζητήται αυτό. Από μικρό παιδί έτσι γεννήθηκα, έτσι μεγάλωσα, έτσι θα πεθάνω. Γιατί πιστεύω ότι η ελληνική αριστερά από το 1942 και μετά, πριν δεν έκανα τίποτα το πολύ στραβό, mm -hmm. από τη δολφονία του ψαρού και μετά και μέχρι τώρα καλαιπωρεί τη χώρα. Σε περιμένω να δεις και πάλι Να ζει Να πιάσουμε μια Ελλάδα μεγάλη Να ζει να Πεάζω τον Παλτάκο. Ο καλύτερος είναι ο Παλτάκος. Ο καλύτερος είναι ο Παλτάκος. τακι Γιατί και είμαι. Δεν αυτό. Από μικρό παιδί έτσι γεννήθηκα έτσι μεγάλωσα έτσι θα πεθάνω. Πεάζω τον Παλτάκο. Ο καλύτερος είναι Αυτό το λέμε και εμεί. Και όποιο ακούσει και τη συνέντευξη του Χάντζη νωρίτερα θα το συνυπογράψει. Ο Άδωνη και εδώ έχει δίκιο. Ζήτω η νέα λοιπόν Έρικα. Γιατί δεν φτάνει να ανασκευάσουμε την παλιά Χούντα και γενικώ το ιδεώδες της Χούντας. τη Χούντας στη χώρα μα. Πρέπει να ανασκευάσουμε και την Έρικα την παλιά από τη δεκαετία του 30 και 40 που μεγαλούργησε σε όλο τον πλανήτη. Θα ξαναγυρίσουμε λίγο πάλι στα μέσα ενημέρωση. Τα κανάλια. Πώ παρουσίασαν το θέμα. Να συνδεθούμε. Μάλλον να συνδεθούμε. Να παρακολουθήσουμε πώ ξεκίνησε χθε το δελτίο ειδήσεων του Μέγγα. Με την ευκαιρία τη εκδόσεω του νέου εσωτερικού δανείου, ο Υπουργό Συντονισμού παρεχόλησε συνέντευξη προ του Έλληνε και ξένου δημοσιογράφου, την οποίαν παρακολούθησαν και εκπρόσωποι τη οικονομική ζωή τη χώρα. Απαντώνει ερωτήσεις ερωτήσει των εκπροσώπων του τύπου, ο κ. Μακαρέζο ετώνησε ότι δεν πρόκειται να ληφθούν μέτρα περιορισμού των εισαγωγών. Έκανε λάθο η Κατερίνα Ιβουτσάπουνη, η, η όχι τι οικονομικέ ειδήσει, πώ αντιμετώπισε το μέγα το θέμα του Μπαλτάκου. Ο Σαμαράς έδιωξε τον Παλτάκο Μπράβο. Μετά την αποκάλυψη βιντεοσκοπημένη συνομιλίας του με τον Κασιδιάρη για τη δικαστική έρευνα της χρυσή Αυγής Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι Ο Αντώνης Σαμαράς έστειλε σπίτι του τον γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου Τάκι Μπαλτάκο Μπράβο Μετά την αποκάλυψη συνομιλία του με τον Ηλία Κασιδιάρη σχετικά με τη δικαστική έρευνα για τη Χρυσή Αυγή. Στη συνομιλία αυτή, που υπέκλεψε με κρυφή κάμερα ο Κασιδιάρης ο Παπαλτάκο εμφανίζεται να υποστηρίζει ότι υπήρξαν πιέσει για να προφυλακιστούν στελέχη τη Χρυσή Αυγή. Ταυτόχρονα, κάνει γνωστό ότι ήταν σε πλήρη αντίθεση με την γραμμή του Πρωθυπουργού για απόλυτη πολιτική ρήξη με το κόμμα του Νίκου Μιχαλογιάδη. Τρία στοιχεία έχει είδηση. Ότι ήταν σε πλήρη αντίθεση με τη γραμμή του Πρωθυπουργού Μπαλτάκο. Άρα μόνο του, άρα ηλίθιος ο Πρωθυπουργό, αυτό το παραδέχονται όλοι. Ότι έγινε υποκλοπή από τον Κασιδιάρη και έτσι όπω τον βλέπει τον Κασιδιάρη, δεν πάει ο νους ότι μπορεί να κάνει κάτι κακό αυτό το παιδί. Αυτά είναι τα στοιχεία που αξιολογεί το Μέγκα. Και τρίτον, ότι έστειλε στο σπίτι του τον Μπαλτάκο ο Σαμαράς. Έχει γίνει όλο αυτό. Συνομιλεί κυβέρνηση τη ακροδεξιά με την κανονική ακροδεξιά. Για να μην έρθει στα πράγματα ο ΣΥΡΙΖΑ ή για να κρατήσουν τα ποσοστά του και να μαντρώσουν και άλλο τον ελληνικό λαό, φέρνοντα μνημόνια και υπηρετώντα συμφέροντα ξένα κυρίω τραπεζών και διαφόρων ομήλων. Και τα αξιολόγηση του Μέγα ήταν αυτά τα τρία, ότι τον έστειλε στο σπίτι του. Ο Άμεμπονο Πρωθυπουργό που έστειλε στο σπίτι του τον κακό που αυτενεργούσε χωρί να γνωρίζει τίποτα ο Άμενο και ηλήθιο σύμφωνα πάντα και με το μέγα προθυπουργό. Πάμε να κάνουμε ζάπη. Τι σου λένε όλα αυτά. Ο κύριος Βαλτάκος εξέθεσε τον κύριο Σαμαρά και ως εκ τούτου αναλαμβάνει, οπότε είδα και στη δήλωσή του, τις ευθύνες για την πράξη του. Ε, ο κύριος Μπαλτάκο ενεργεί όπως ενεργεί και αλλογρασμό του εαυτού του. Δεν υπάρχει πουθενά ε, Σαμαράς, που είναι ξεκάθορο από την πλευρά Του διαλόγου, από αυτό που διαβάσαμε, δεν υπάρχει και ω περί κάποιο μπορεί να πει είναι γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου, δεν τίθεται θέμα ότι είναι και τη κυβερνήσεω ω εκπροσωπών την κυβέρνηση, διότι όπω βλέπουμε από τον διάλογο, εδώ ε, προσπαθεί να δώσει κάποιε ερμηνείε για, για την άψογη συμπεριφορά που φαίνεται να έχουν, δένδεια και αθανασίου, κάνοντα εκείνη το, ε, το λειτουργήμα του, την δουλειά του. τον εξέθεσε ο Μπαλτάκο. Τον Σαμαρά Ο Σαμαρά δεν κατάλαβε τίποτα Σύμφωνα και με τον Πορτοσάλτη πια Είναι ηλίθιος Ο Μπαλτάκος έλεγε νωρίτερα στον Χατζινικολάου Δεν θυμάμαι θα τα ακούσουμε όλα τα Δεν θυμάμαι καμιά δεκαριά φορές Δεν θυμόταν πολύ κομβικά θέματα Δεν είναι μέγαρο μαξί αυτό Είναι μέγαρο ανιάτων Ο ένας δεν ακούει Ο άλλος δεν καταλαβαίνει όπως γράψαμε και νωρίτερα στο Twitter τα μη συμφά, τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα πλέον, σύμφωνα με τροπολογία που περνάει αυτή την ώρα από τη Βουλή θα πολλούνται και στο Μαξίμου και σε πολύ χαμηλές τιμές και χωρίς συνταγή γιατρού γιατί όπως έχετε καταλάβει εκεί μέσα νορμάλοι άνθρωποι όπως τους λέμε δεν υπάρχουν. Να συνεχίσουμε το ζάπινγκ Προφανώς Γιάννη, είναι μια πολύ... Άτυχη στιγμή για την κυβέρνηση. Η στιγμή που συνέβησαν όλα αυτά είναι η συνεδρία του Eurogroup, είναι όλα αυτά που τρέχουν με την ε, οικονομία και με αυτά που η κυβέρνηση ήθελε να φωτίσει και έρχεται αυτό το οποίο καθόλου ευχάριστο δεν είναι. Ατυχία. Στα καλά καθούμενα δεν υπήρχε κάτι από πριν. Ξαφνικά έγινε αυτή η συνάντηση, είχε ο άλλο στο πέντο την κάμερα, το κατέγραψε. Δεν υπάρχει ούτε προϊστορία, ούτε σχέδιο, ούτε πανικό, ούτε αγωνία, ούτε καμία ενοχή να. Συναγελαστεί και να παντρευτεί με τη Χρυσή Αυγή. Τίποτα από όλα αυτά. Με το φασισμό, να τον ανεχθεί, να τον χρησιμοποιήσει, να σκοτώνει του δρόμου. Τίποτα από αυτά. Ήταν μια άτυχη στιγμή, επειδή πήγε ο ένα να πιει καφέ, γυτνιάζανε. Γι' αυτόν ακριβώ τον λόγο. Ο Κασιδιάρη. Όχι. Ο Μπαλτάκος σύμφωνα με όσα έχουμε ακούσει μέχρι τώρα, ψιλοπαγίδευσε τον Σαμαρά. Ο Σκάιμη, επειδή, επειδή είναι πάντα πιο μπροστά σε αυτά. Μα είπε ότι και ο Κασιδιάρη παγίδευσε τον Παλτάκο που από τα άλλα κανάλια είχαμε μάθει ότι είχε παγιδεύσει τον Σαμαρά. Και άλλο πράγμα, να προσπαθεί να την επιβάλλει και όλα στην κυβέρνηση και να τα εκφράζει όλα αυτά σε συνομιλία με τον κύριο Κασιδιάρη. Χρησιμοποιώντα μάλιστα και τι εκφράσει που χρησιμοποιεί κατά του κυρίου Σαμαρά. Ήταν μονόδρομος μετά από όλα αυτά η παρέτηση mm -hmm. του κυρίου Μπαλτάκου. Ο οποίο έπεσε μια χαρά στην παγίδα που του έστεισε ο Ηλία Κασιδιάρη, ξαναλέω. Στην παγίδα πέφτει ο ανύποπτος όταν είσαι φίλος, κολλητός και έχει φτιάξει και συνεργασία πολύ μεγάλη η οποία δεν... διαιρεε γενικό, το συζητούσαμε όλοι, το λέγαμε, δεν πέφτει σε παγίδα όταν είσαι μαζί, όταν είσαι συνέτερος με κάποιον, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις μπορεί και να πέσεις. Το Ζάπνι συνεχίζεται με τις πρωινέ σημερινές εκπομπές. Την επηρεάζει, όχι. όχι δεν Ήξερε ο πρωθυπουργό αυτή τη δράση, όχι. Προφανώ όχι. Oh. Είχε απομονωθεί Φρακά, για πολλού λόγου ο κ. Μπαλτάκο. Είχε απομονωθεί ο κύριος Μπαλτάκο. Και στην πρώτη ευκαιρία θα ήταν η οικονομική. Πού είχε απομονωθεί. Στη λειτουργία που. του. Πού είχε απομονωθεί. Ο γραμματέας του. Χθε υπάρχει φωτογραφία από την προθεσνή συζήτηση. Είναι δίπλα στο Δεν Διεκπαιρέω. Εδώ πήγε λίγο πιο μπροστά το σκεπτικό. Είναι ο Δημήτρη Οικό ότι είχε απομονωθεί ο Μπαλτάκο. Μπορεί όλοι εμείς να ξέραμε ότι είναι κολοσκευρακοί με το Σαμαρά. Όχι, δεν ισχύουν αυτά. Γι' αυτό υπάρχει δημοσιογραφία για να αποκαλύπτει κάποια στιγμή. Δεν μα το έλεγε το καιρό ότι δεν τα πήγαιναν καλά, γιατί είναι εδώ και κανένα εξάμηνο, λέει. Που ο Μπαλτάκο είχε αποκολληθεί από το Σαμαρά και ήταν υποψήφιο στη ράμπα για να σουταριστεί. Δεν μα το λέγανε αυτό, να μην ταραχτούμε. Έχουμε και δύσκολε καταστάσει, μνημόνια, Eurogroup και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε σήμερα το πρωί μάθαμε ότι είχε αποκολληθεί και αυτενεργούσε και δεν εξέφραζε όλο αυτό που έκανε τον Πρωθυπουργό. Στο ΟΜΕΓΑ πρωί πρωί ο Γιάννης Σαραντάκο. Ο Σαμαράς το ότι διαφωνούσε θα μου επιτρέψει ο Υπουργός να πω Ο Σαμαράς από τον Απρίλιο του 12. Ήτανε καθαρός απέναντι σχεσία βγή Δείτε έλεγε, μου ό,τι έλεγε. θέλετε εσείς για το ποιά ο συνδιαχής του Μαξίμου Εγώ σας λέω ότι από το Απρίλιο του 12, Ο Σαμαράς ήταν καθαρός Τώρα για το θέμα της ανοχής στον Μπαλτάκο που λέει Εγώ δεν θα πω τη λεξικά λήψη Θα πω πιθανώς μια ανοχή Δεν θα δει ο Σαμαράς Ήτανε καθαρός δεν καμία αμβολία, έτσι. Όχι, δεν υπάρχει αμφιβολία και δεν υπάρχει και κανείς, δεν έχω ακούσει από το πρωί κανέναν και από χτες που να αμφισβητεί ότι ο Σαμαράς ήταν καθαρός σε αυτό ειδικά το θέμα του φασισμού Όντως ο Σαμαράς είχε αναφερθεί στη Χρυσή Αυγή σε κάποια φάση των ομιλιών του αλλά το έκανε για να χτυπήσει το ΣΥΡΙΖΑ και πάντα μιλώντας για τα δύο άκρα Δεν μιλούσε χωριστά για τη Χρυσή Αυγή παρά μόνο στην εποχή των συλλήψεων Έτσι όπως ακριβώς και με το παρασκήνιο που πολύ καθαρά διηγεί τον Μπαλτάκο στον Κασιδιάρη. Τα δύο άκρα χτυπούσε για να χτυπήσει κυρίως τον ΣΥΡΙΖΑ. Όποιο θυμάται έχουμε κάποια αποσπάσματα δεν ξέρω αν θα τα προλάβουμε γιατί σήμερα έχουμε πάρα πολλά όπως καταλαβαίνετε. Και να κλείσουμε το Ζάπιν λίγο πριν καμιά ώρα Γιώργος Αυτιάς. <ΣΣΣΣΣ> Ένα λεπτό. Με ποια αρμοδιότητα <ΣΣΣΣ> του <δισε> κανείς <ΣΣΣΣ> εντολή να τα κάνει όλα αυτά. Τούπε πει κανεί, κάνει αυτό. Δεν... Γιατί η Νέα Δημοκρατία, η δω... κυβέρνηση, Α... έχει γραμμέ. Έχει ανθρώπου. Έχει εκπροσώπους, Έχει πολιτικό συμβούλιο. Δεν πήρε κανένα την εντολή να προβεί σε τέτοιε ενέργειε. Ναι, θα το ξέρω ο Αυτιάς, αν έχει πάρει εντολή ο Μπαλτάκος. Θα τον ενημερώναν. Εδώ ο Αυτιά ξέρει ακριβώ πώ σκέφτεται ο Τόμψεν, η Μέρκελ και όλοι οι υπόλοιποι. Δεν θα λέγανε στον Αυτιά πριν δώσει την εντολή ο Σαμαρά, Δίνω εντολή στον Μπαλτάκο να μιλήσει και να συνονοηθεί με τη Χρυσή Αυγή. Να συνεργαστούμε με το φασισμό ατύπω και τυπικός έτσι όπω πάνε τα πράγματα. Έχει δίκιο και ο Γιώργο Σουαθιά, δεν κατάλαβε τίποτα ο Σαμάρα. Από όλα αυτά συνάγεται ότι έχουμε ο πρωθυπουργό σύμφωνα με όλου αυτού, γιατί εκεί καταλήγει το σκεπτικό. Ο οποίο όμω δεν οροδεί προουδενός ο πρωθυπουργό και αναγνωρίζει και τα όσα του έχουν δοθεί. Και η άκρα δεξιά που εμεί υπηρετούμε, δεν φοβόμαστε επομένω να αντιπαρατεθούμε με όσου επιλέγουν την αναρχία. Μια πάλι μαζί να φτιάξουμε. Μια σοβαρότερη Χρυσή Αυγή Μαζί να γράψουμε λαμπή ιστορία Ζήτω η Ελλάδα Παιρικά Ζήτω η Χριστία Παιρικά Ζήτω η Νέα Άκρα δεξιά Ο ύμνος. Ο ύμνος της Ιατζημοκρατίας, μήνυμα εδώ ακροατίαν από τα πολλά, δεν έκανε σχόλια περί μαρφήν που τα κομμούνια έκαψαν ζωντανούς εργαζόμενους. Όλα τα περίμενα, αλλά ότι θα ξαναγυρίζαμε στη Μαρφή μετά από όλα αυτά, δείχνει και την τάση. Εδώ είναι Ελληνοφρένι, όπω κάθε μέρα: 211-208-200 Το τηλέφωνο επικοινωνία. Απαντά, ξέρετε ποιο. Μέλ, στέλνετε στη διεύθυνση του τ.papay.gr. Και όποιο θέλει να στείλει σε εμέ, και ενώ το μήνυμά του: Αποστολή στο 54%. Η Κατέρινα που έκανε το κομβικό λάθο νωρίτερα και μπέρδεψε το mega με την τηλεόραση τη Χούντα, τα επίκαιρα, είναι δυνατόν. Ε, με τον Μπαλτάκο που, και την ασθένειά του, έτσι όπως την ακούσαμε λίγο νωρίτερα και τον Δεντιμπόι Χατζη Νικόλα, ο οποίος ενώ έβλεπε έναν άνθρωπο που έχει Alzheimer, δεν σεβάστηκε τίποτα, θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Σας είπα, υπάρχουν και άλλες συνομιλίες που έχουν προηγηθεί πριν από τη τηλεοφωνία ναι. του Φίσσα, και πιθανώ μια-δυο να υπάρχουν και μετά. Το αν τις βγάλουν Πριν, τι λέτε, εχετε, έχετε πει και χειρότερα δηλαδή πού θυμάμαι, Σε άλλες πέρα, συνομιλίες, δεν πού πέρα, να θυμάστε Σε αυτή πράγμα, τη διαδικασία να... μήπως αυτή... έχετε πει και τίποτε χειρότερα Στις επόμενες συνομιλίες που θα δούμε να βγαίνουν δεν Μπορεί είναι. να έχετε πει και για τον Πρωθυπουργό, τίποτε Δεν ξέρω καθώς, δεν θυμάμαι Μπορεί αλλά και και, έχω μπορεί, πει. Μπο... Δεν θυμάστε δεν τι έχετε πει. Και πιστεύω ότι εξηγήσει που έδωσα για κάθε. Ναι, αλλά σα ρωτώ, αν έχετε πει και άλλα χειρότερα από και να... μου λέτε από δεν, δεν θυμάμαι. Από μήνες. Έχετε Έχει. συναντηθεί και με άλλου εκτό Κασιδιάρη και με ποιου. Ούτε μήνες. αυτό το θυμάστε. Έχω, έχω συναρθεί δεκάδε. Κύριε σας σα για λίγη ειλικρίνεια στη συζήτησή μα. Αυτοβούλο λοιπόν προσέρχονταν. Ή εσεί του καλούσατε. Τι πιο πολλέ φορέ αυτοβούλο. Σε ποιε περιπτώσει του καλέσατε εσεί. Ποιε περιπτώσει. Πάλι δεν θυμάστε. Μιλάμε για έναν χρόνο πίσω και τροπολογίες εκείνη... Ναι, και καταλαβαίνω, ε, σήμερα έχετε πολύ ασθενή μνήμη. Σε περιμένω να ρθείς και πάλι Νεοναζί Να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη Νεοναζί Να γράψουμε λαμπρή ιστορία Και το ιδανικό είναι ένα Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία Ζήτω η νέα δημοκρατία Και Πείτε μου, σας παρακαλώ, πώς... Δεύτερο, τώρα δω σημαντικά, τώρα, μόλις αυτό, το να μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη μαζί να γράψουμε λαμπρή ζητώ... Το Πασόκ, χρυσή αυγή, Το Ιδανικόν και το Ιδανικόν είναι ένα, έλα... Elinor Nasie Si to imena demokratia <grymio> <grymio> Ναι, δεν έχει σχέση η Νέα Δημοκρατία με τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλο ήταν ειλικρινή, ντόμπρο. Πίστευε αυτά που πίστευε, έκανε αυτά που έκανε, δεν το έκρυβε. Οι άλλοι που μέσα στα γραφεία υπογείω έχουν αλλοιώσει και αλώσει του θεσμού, ούτε δικαιοσύνη, ούτε ανεξαρτησία, ούτε τίποτα. Με τα τηλέφωνα γίνονται όλα. Το ξέραμε, απλά το επιβεβαιώσαμε. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Όλοι εσεί που ψηφίζετε, δεν γίνεται να μην το πούμε και αυτό, να έχετε στο νου σα αυτό το βίντεο και άλλα τέτοια βίντεα για το πώ ακριβώ. Λειτουργεί η ελληνική δημοκρατία. Όπω λέει και ο Γιώργο Παπαδόπουλο, όπω λέει και ο Μιχάλη ο Ακροατή. Αν δεν υπήρχε ο Τάκη Μπαλτάκο, ο Σαμαρά και η Νέα Δημοκρατία θα ήταν μονακό. Και ένα άλλο μήνυμα που μ' άρεσε. Να του. Ο Γιώργο, εκνευρισμένο, λέει το Μαξίμου, με αυτού που καλλιεργούν τη μιζέρια, καθώ κόπηκε σκοπίμω μέρο του βίντεο όπου ο Μπαλτάκο μιλάει για το πρωτογενέ πλεόνασμα. Σίγουρα θα είπε κάτι στον Κασιδιάρ και γι' αυτό, από τέτοια συνήθεια που έχουν αποκτήσει να λένε για τα καλά τη κυβέρνηση. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον Μπαλτάκο, όσοι την προλάβατε, την συνέντευξη του Χατζη Νικολάου, γιατί υπόθηκαν πολύ σοβαρά θέματα εκεί. Οι απαντήσει του Μπαλτάκου ήταν πραγματικά αφοπλιστικές Με το που μάθαμε ότι θα βγει ο Μπαλτάκο, είχε πάει ο μα, βλέποντα τον και στο βίντεο, αλλά μα ξεπέρασε η πραγματικότητα. Τα νέα σήμερα γράφουν, νομίζω είναι στη στήλη του συναδέλφου του Γιώργου του Παπαχρίστου mm. ότι σχεδόν κάθε πρωί πίνατε καφέ με τον Παπά, με τον. Ε, Ε, Χρήστο Παπάτο, βουλευτή τη Χρυσή Αυγή, στο γραφείο σα στη Βουλή. Ουδέποτε έχει γίνει αυτό. Ουδέποτε. Πρώτα απ' όλα δεν πίνω καφέ, πίνω τσάι. Ορίστε, να αποκατασταθεί και η αλήθεια κάποια στιγμή, γιατί λένε οι δημοσιογράφοι, γράφουν τα νέα με φοβερή ευκολία, πετάνε τη λάσπη στον ανεμιστήρα. Και ευτυχώ που υπάρχουν συνεντεύξει για να μαθαίνουμε τι ακριβώ πίνει. Γιατί βλέποντάς τον χθε και ακούγοντά τον σήμερα, η τι πίνει. Πίνει λοιπόν τσάι, δεν πίνει καφέ. Ο γιο του τα έχετε μάθει και αυτά. Πήγε χτε, τα έκανε λαμπόγιαλο εκεί μέσα με του χρυσαυγίτε. τις φάγανε οι χρυσαυγίτε από ό,τι ψιλοκαταλάβαμε. Βέβαια έλειπε η πρώτη ομάδα, είναι πίσω η δεύτερη ομάδα, έλειπε και ο Κασιδιάρη. Ο κ. Μπαλτάκο ρωτήθηκε για το γιο του, τον οποίο τον ψάχνει και αστυνομία μέσα σ' όλα, πώ και μπήκε με στη Βουλή, με ποιο δικαίωμα μπαίνει στη Βουλή, με ποιο δικαίωμα πάει, τα σπάει, κλωτσάει όποιο κλωτσάει και μετά κρύβεται. Διαμαρτύρονται γιατί του έσπρωξε ή του κλώτισε. Τώρα, αν αυτό είναι σοβαρό και στο κάτω-κάτω, ό,τι έκανε, μην ξεχνάμε ότι ο γιο μου, μάλλον όχι, μην ξεχνάμε, ίσω δεν γνωρίζετε, ο γιο μου είναι αξιωματικό Oik. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι συνηθισμένοι, δεν είναι καθημερινοί. Δεν είναι ο καθημερινό τυχαίο άνθρωπο. Έχει ορισμένε αντιλήψεις και απόψει και έχει κώδικα τιμή. Όλοι αυτοί έχουν κώδικα τιμή. Ο κώδικα τιμή δεν περιλαμβάνει μαντοφωνήσει των συνομιλητών. Αυτό είναι φίλο του Σαμαρά. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή. Πώ να το αρχίσει, από πού να το αρχίσει, του κλώτσε, λέει σιγά τι έγινε. Και έχει κώδικα τιμή. Δεν τον έχουν οι υπόλοιποι άνθρωποι τον κώδικα τιμής όπω μπορείτε να καταλάβετε. Μόνο αν είναι κάποιο ταόικ του λιμενικού ένστολο, όπω δήλωσε νωρίτερα και τον έρωτά του, μόνο αυτοί έχουν κώδικα τιμή και μπορούν να σπάνε στο ξύλο όποιον νομίζουν ότι έχει παραποιήσει παραβεί τον κώδικα τιμής του. Είναι πραγματικά μια ωραία αντίληψη αυτή. Μόλι έμαθε ο Άδωνη ο οποίος αν τον χρόνο είχε ψηφίσει Μπαλτάκο χωρίς να είναι υποψήφιος. Μόλις έμαθα ο Άδωνης ότι ο γιος πήγε να πλακώσει στο ξύλο αυτός που πήγε εκεί να πλακώσει σιγά για κάποιες κλωτσίες, συγκινήθηκε. Πρέπει να σας πω ότι ως πατέρας με συγκίνησε η πράξη του Ιού Μπαλτάκου. γιατί ο γιος Μπαλτάκος μπήκε μέσα μόνο του. Εμένα η βία δεν μου αρέσει, ναι. αλλά εγώ θυμάμαι οι Χρυφαβητέ του αρέσει η βία και ο κ. Αρδανίτη είχε δηλώσει από κανένα ότι καμιά φάπα δεν κάνει κακός μία έντοξη. Ε, καλά, δεν είναι έτσι. Το είχε πει, δεν είπα καλός πήγε, το καταδικάζω, είπα. Λέω όμως ω πατέρα το ανθρώπινο. Ο Γιος Μπαλτάκου τι κάνει, πάει να προασπίσει τον πατέρα του. Με συγχωρείτε, εάν σε μια ανάλογη στιγμή. αφού είστε τόσο συγκινημένο από. Γι' αυτό κάνει πολλά παιδιά ο Άδωνη, γιατί βλέπει το μέλλον τι θα έρχεται. Οπότε να πηγαίνουν οι προστάτε γύρω του, συγκινήθηκε. Από όλα όσα έγιναν χτε και από όλα όσα γίνονται τι τελευταίε μέρε, αυτό συγκίνησε τον Άδωνη Γεωργιάδη. Η συμπεριφορά του Γιού Μπαλτάκου, ο οποίο δεν έχει εμφανιστεί, κρύβεται για να γλιτώσει το αυτόφορο και δεν ξέρει και το άλλο δράμα που πέρασε και αυτό του Χατζη Νικολάου σχολίαστο, το δράμα του πατέρα Μπαλτάκου, που δεν ξέρει που είναι γιο του, αν και 26 χρονών. Αλλά όταν ένα πατέρα χάνει το γιο του. Πολύ ψύχρεμο εμφανίστηκε ο Μπαλτάκο, το είπε παρεπιπτόντω, και έμεινε και ασχολίαστο ότι ένα πατέρα έχει χάσει το γιο. Και επειδή η οικογένεια είναι το κύτταρο τη κοινωνία, όταν διαλύονται οι οικογένειε για τέτοιου λόγου, είναι σοβαρά θέματα. Επειδή το βαρύναμε πολύ, θα ακούσουμε ένα ανέκδοτο από τον Υπουργό Δικαιοσύνη. Τώρα, για το ερώτημά σα, το οποίο μου απευθύνεται, εάν υπήρχαν παρεμβάσει, είναι φαντασιώσει και αστιότητα για μένα να λένε ότι υπήρχε παρέμβαση του Υπουργείου στην, στον ακριτικό έργο <Κι> Και πρέπει να σας πω ότι ούτε η ιστορία μου, ούτε η φιλοσοφία μου έχουν δείξει κάτι τέτοιο ύστερα από 40 χρόνια που υπηρετώ τη δικαιοσύνη. <Κι> Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το, το ξέρετε. <Κι> να ζει. το πασόκ κρυσίανγι σαν το ιδανικόνι και το εικον είναι ένα ηλλάς ελληνών μαζί το είναι δημοκρατία προσπάθησα να βοηθήσω όλους τις και φρόντισα ιδιαίτερα τους δύο πύλones στους οποίους στηρίζεται για μένα η Ελλάδα την Ορθοδοξία και τους 성stolous αυτό ακριβώς οι πυλώνες του Μπαλτάκου η φωνή του κ. Μπαλτάκου η οποία δεν έχει καταλάβει μπήκε τώρα αργά στην ακρόαση ο Σαμαράς είναι ο πρώτος πρωθυπουργός σε αυτόν τον τόπο που πήρε το κράτος αλλά πήρε και το παρακράτος από ό,τι φαίνεται ενώ μέχρι τώρα συνήθως και κυρίως οι ομοειδεάτες του της δεκαετίας του 50 και 60 μετά την... Τη χου, την κατοχή, όχι τη Χούντα. Έχουμε τόσους σταθμού που καμιά φορά τους μπερδεύουμε. Ε, τότε έπαιρναν μόνο το κράτο και αναφωνούσαν ποιο κυβερνά το κράτο. Γιατί τότε κυβερνούσε το παρακράτο. Εδώ, όπω είδαμε χτε, αυτά έχουν ενιοποιηθεί και εννοποιηθεί και έτσι έχουμε λύσει ένα βασικό πρόβλημα του ελληνικού κράτου. Δεν υπάρχει παρακράτο. Το παρακράτο είναι το κράτο. Ακριβώ όπω το είδαμε στο πολύ ωραίο και τρυφερό τέτα τέτ μεταξύ Μπαλτάκου και. Κασίδιάρη, ο Νίκος Χατζη Νικολάου ρώτησε πριν, πολλέ ερωτήσει έκανε, οι απαντήσει που έπαιρναν ήταν πολύ συγκεκριμένε, σχετικά με την ανάμειξη γνώση του Πρωθυπουργού. Για το καλό τη παράταξη και τη χώρα συνομιλούσα μαζί του, είπατε. Επομένω επομένως, το γνώριζε ο Πρωθυπουργό. Το Πρωθυπουργό δεν το πιάνουμε ο στόμα μα. Δεν υπάρχει Πρωθυπουργό. Τι, τι εννοείτε, σχήση. τι θα πει αυτό που λέτε. Δεν, δεν σχολιάζουμε τον Πρωθυπουργό. Μα είναι δυνατόν. Τι ερώτηση ήταν αυτή και τι έχει δίκιο Συνυπογράφουμε και αυτό τον Μπαλτάκου Δεν πιάνουμε τον Πρωθυπουργό στο στόμα μας Αλλιώ τον πιάνουμε Το συγκεκριμένο Πρωθυπουργό αλλιώ πρέπει να τον πιάσουμε Όχι με το στόμα μας έχει δίκιο ο Μπαλτάκος Και εδώ τον συνυπογράφουμε Και τον συμπαριστάμεθα Στο προσωπικό του δράμα που έχει χαθεί ο γιο του εδώ και 24 ώρες Και κανείς, κανείς δεν δίνει σημασία Σε αυτό το γεγονός Σε αυτή την ανθρώπινη Ας κάτι. Κόψτε την κυβερνητική για να μειώσουν το φάρμακο, την τιμή του φάρμακου υπέρ του καταναλωτή. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, η φάρμακο. Κόψτε ο... ένα κόψιμο που το έχουν υπέρ του καταναλωτή. Πάντα ένα κόψιμο υπέρ του καταναλωτή υπάρχει. Δηλαδή όλο αυτό γίνεται Ά, μενάχει... για να υποφεληθεί ο καταναλωτή. Ο άδωνη αυτό έχει στο το μπροστινό μέρο του μυαλό. Το έχει στο πίσω, στον μπροστινό. Με καμία φαρμακευτική δεν τον να κάνει πλακάκια. Γιατί βάζουν εδώ η συνταγή ένα αυτό και δεύτερο. Τι το παίζει το φάρμακο. Αρμάνι ή κινέζικο ρουχό κοινωνικό αγαθό είναι. Σε μένα μιλά έτσι. Σε μιλάω έτσι. Σε μένα μιλά έτσι. ναι, σε σένα μιλάω έτσι. Θα γίνουμε κόλο. Θα γίνουμε κόλο. Ω εδώ. Τι Δεν ασέλεγχτο καθόλου. Υπέρ του καταναλωτή είσαι. Είμαι υπέρ του καταναλωτή. Όπω είναι και άδονη. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Και υποσυρίζω τον Δεν πάνε μαζί αυτά. Δεν πάνε μαζί. Καταναλωτή, καταναλωτή, αν υπάρξει καταναλωτή και άδονη, ένα θα υπάρξει. Ο άδονη μόνο. Ο άλλο θα πεθάνει. Παρακαλώ να πω κάτι. Ε, πριν εκεί που είπε ο Θήμιος ότι η είναι αποτελεσματικά αυτά τα μέτρα, πολλά που πήρε η κυβέρνηση, να βάλει δίπλα του αυτοκτονούντε, όλους Τον αριθμό των αυτοκτονούντων. Ε, τι θέλετε να πείτε με αυτό, Δεν είναι αυτό αποτέλεσμα. Αυτό λέω. Αποτελεσματικά είναι τα μέτρα. Αποτελεσματικά για του θανάτου, ναι. Δύο επί ένα. Τι μέτρα θέσει.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 Είπατε και ίδια Α, θα με πάνε στον γι άλλο αποστολή. Δεν τα, αφήνω, <χει> Πώς δεν τα Να κάνω και μια ιστορία, γα, μια παρατήρηση. Για δεν πες. μου λες επιτρέπεται ο πρόεδρος τη Δημοκρατίας, ο παπούλα, να έχει γυναίκα γερμανίδα. Ενώ να υπογράφει αυτά τα μνημόνια, μια χαρά δεν έχεις πρόβλημα εκεί. Γι' αυτό σε λέω το. το, το, το σε από το κεφάλι, αποστολή. Να τα λε και να είσαι καλά αποστολή. <χει>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 Αργιό, <Δελιο> η αστυνομία φυλάει <αναφυλαί> τον πολίτη. Τοντιο φυλάρε τώρα. Εντάξει, τώρα μεταξύ μα και λίγα κανένα, έτσι. Έλληγαν, <Δελιο> Δε τα παιδιά, βέβαια. Όχι. Τε μέλιδε! Δηλαδή τώρα αυτού του πεσμένου κάτω που του χτυπάγανε. Μπράβο, <Πραύ> μπράπ! Θα μπορούσα να σου ξεκιάσουν και όλο. Το χτυπάσει με τον πυροσβεστήρα μόνο να κάνει τι. <ΛΛΛΛΛ> έτσι και το ευφέρε παράτα μα, κάτω τον Πάτα με την αρβίρα, έλα. Γιώστε <τέ>, να με την πότα, έχει και την ασπίδα. Τι τον κάζει και το κοιτάζει. Κάτω. Σε αποτίκη. Βλέπει τον πολιτικό να περνά τη μία πλευρά του δρόμου στην άλλη. Χουστάρω γιατί σε μαγκάκο απόσαι. Αν και μένα. Δεν είμαι μακάκο. Εκτίσει. Παλιούδε. Τι δουλειά έχει ο θεσμικό ρόλο. Με σχηωρείτε, κύριε Παλαστάκο, με συγχωρείτε. Κύριε Μπαλτάκο, θα με θα συγχωρείτε θα γιατί ακούω πράγματα τα οποία αμάτηση. δεν δαπουν. Ο θεσμικό ρόλο του γενικού γραμματέα τη κυβέρνηση έχει καμιά δουλειά. Με τον απεγκλωβισμό ψηφοφόρων από άλλα κόμματα. το λέει Τι ήσασταν εσεί. Πού το λέει ότι Τι δεν έχει. Είναι Τι εννοείται που το λέει ότι δεν έχει. Είναι πουθενά γραμμένο. Μα το δεν γραμματέας κομματικής λέμε, οργάνωσης. Τις τίχα... ήσασταν γενικό γραμματέα κομματική οργάνωση. Τη κυβέρνηση ήσασταν, κύριε Μπαλδάκο τίχα... μου. Ο Κοσμίδης πριν από 14 χρόνια χειριζόταν την υπόθεση του Τσαλάν γιατί ο Σιμήτη έλειπε. Το έλεγε πουθενά ότι ο Κοσμίδη μπορεί να χειρίζεται αυτήν την υπόθεση. Κακώ τη χειριζόταν. Ωραίο παράδειγμα φέρατε. Άλλη μια κομβική στιγμή. Στην ελληνική ιστορία. Για καλό βγήκε ο Μπαλτάκο. Δηλαδή, νομίζει ότι βοήθησε τώρα με όλο αυτό που έκανε την υπόθεσή του, το Σαμαρά, το κόμμα του, τη χώρα. Γιατί υπάρχει και χώρα στο βάθο, λέει εδώ ένα ακρόατη. Οι αριστεροί δεν έχετε σίγουρα κώδικα τιμής. Εννοείται, αν είναι να έχουμε αυτόν που έχει ο Μπαλτάκο, ο γιος Μπαλτάκο, ο Σαμαρά και οι υπόλοιποι, δεν έχουμε και δεν θέλουμε και ποτέ να αποκτήσουμε. Με το λαό, ο οποίο είναι από χτε και πριν, φρέσκο λαό θα έχουμε αύριο. Σα αποχαιρετούμε και για σήμερα αμέσω μετά από αυτόν. Γιάννης Παπαδόπουλος και Μαγκαζίνου. Γεια σας. Έλα αποστόλη. Δεν είναι τέλολή μου. Εσεί τώρα με, με, με την καλά με τη άτυα και με αυτά που λέτε στο Ορία. Τι, τι υποστηρίζετε, Δηλαδή τη τι, τι δεξιά τώρα. Είστε τα δεκαβία τη α πούμε, γιατί εκεί το πάτι το πράγμα. Γιατί... ότι μπορούμε και με τι να κάνουμε. Ε, άρα, άρα, αλλά άρα, είναι η ντροπή, ντροπή να λέτε του ΣΥΡΙΖΑ δεξιά, δεν έπρεπε. Όχι, άλλη. Δηλαδή μπορεί να έχουν δεξιά πολιτικέ και ιδέε, αλλά εγώ, είναι ντροπή πέρατε. να το λέμε. Μπορεί να λένε αυτά που λέει ο Τουνάρα. Εσύ όμω. Αλλά είναι κρίμα να το λέτε, έτσι. Δηλαδή έλεγ, προεκλογική περίοδο έχουμε. Α, κλέφω, δεν είναι σύριγρο.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 Ευθείαν, λοιπόν, Αποστολέ, χθες έχομαι λίγο μεγάλο και τώρα μπορεί να ακούω και παράξενα πράγματα. Χθε στο Real άκουσα προσεκτικά, ε, άκουγα το πρόγραμμα του Real. Μπράβο. Και κάποια στιγμή ακούω κάτι φορές από Παζάρι και ένα τελάλης έλεγε στα αγγλικά «Μπροστά σα βλέπετε την Ακρόπολη, αριστερά την Πνίχα, απέναντι τον Παρθενώνα και από πλάγια την Ακαδημία».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 Ο άδονισ ήταν. Μετά ξύπνησα και το όνειρο είδα ή φτιάχνετε και δεν είναι έκθεση Είναι έτσι. Είναι έτσι. Έτσι είναι. Ξυπνητό ήταν. Συγμικτώ μου, και έχω διάφορα νοσοκομείο και είχα γυρμένο. Και λέω από την άδειο. Χειρότερο νοσοκομείο το σπίτι. Και λέω να 10 μέρε, παιδί μου. Τι έννοιασου κάνουν εκεί ο άδονη, μα τι να αρκώσει και... κάνουν πια. Σα κάνω να αρκώσει να βλέπετε οράματα με άθονο. Δεν δε, δε ξέρω μα... δεν μπορώ να καταλάβω πια. Μάλλον. Αυτά τα γεγονό είναι μεσιστατικό άδονη μέσα. Μ, μάλλον το λέει. Θα γίνει όλοι μαλάσει. Μην με... ανάδειο. 20. Δεν το αντέχω. Ο κύριο Απόστολο? Ναι. Τι κάνετε, κύριε Απόστολο? Εδώ τρώω ένα πιτσάκι. Πώ είπατε? Τρώω. Τρώω ένα πιτσάκι. Α! Ε, λόγω επίπεδου, λόγω μόρφωση, λόγω αυτών που ακούω γιατί μου ήμουν παιδί 22 χρονών το μεγάλο μας τσίρκο όταν το είδα ζωντανά, δρέπομαι με το θέμα που θα σας απασχολήσω αλλά με έχεις προκαλέσει πάρα πολλές φορές. Συνέχεια σχολιάζεται αρκετές φορές τον κύριο Μελισσανίδη και τον ΟΠΑΠ. Δεν σε έχω ακούσει καμιά φορά να πεις πριν τον κύριο Μελισανίδη. ποιος τον είχε τον ΟΠΑΠ. Ποιο τον είχε ο Κόκαλης Όχι, ξέρω εγώ. Μήπω τον είχε ο συνεργάτης σου. Ποιο Ο κύριος που κάνετε την εκπομπή. Ο Καλαμούκης Ναι, ο Καλαμούκης. Μήπω τον είχατε μαζί και στεναχωρηθήκατε που τον πήρε ο Μελισσανίδης. Τι γίνεται, πα καλά. Εγώ αν πάω καλά, εσύ αν πα καλά. Είσαι λίγο ζαβός, Αντάξει, τι να κάνουμε. Γιατί δεν σκέφτε τόσο που πήρε ο Μελισσανίδης τον οπαπ. Εσύ τι καούρα έχει. Από το γραφείο του Σαμαρά με και παρεξηγήθηκε το παρεάκι. Τι ζόρτραβα. Ναι. Ε, τι θα γίνει τώρα, θα γίνει πρωθυπουργός Τσίπρας? Ε, δεν θα γίνει. Από μαλακία σε μαλακία πάει. Δεν μπορεί, θα γίνει. Όχι, θα... θα το εκτιμήσει αυτό ο ελληνικός λαός, θα τον ψηφίσει. <ΣΣ>